Να σου φιλό, ο Τσίπρας εκεί που μίλαγε κάπου χτες Στον ίδιας τηλεόραση, Είχε πίσω μια καριάτιδα με το ευρώ πάνω στο κεφάλι Και που βάλαγε Ξέρω εγώ μωρέ Τι τα έχει μπερδέψει και αυτός τα έχει κάνει καπέλο Κι άκουσα και αυτό τώρα τον του Κάμπελ Με φιλετελείως Ναι και εγώ Εντάρα. δεν τον είχα για τόσο Αλλά πρέπει να είναι τρελό Ναι μ... <laughs> Ναι Χαλός, φίλοι Δούλος, φίλοι, τριλός, φίλοι, κόβεγο, δούλο, τρελό, τον κόβε εγώ, δούλο. Δούλο και εγώ χειροτεχνία στον κομπιούτερ μπροστά. Δεν τρέπεσαι, το μέλλοντα πρωθυπουργό. Ο μέλλοντο πρωθυπουργό <laughs> τραβάει. Με το ευρώ στο το κεφάλι τη καριά, την πρωθυπουργό. Με, Με αυτό τραβάει. Α. Και τραβάει δρόμο μακρύ. Να σου πω κάτι, και... αυτό το κολοτράβο των το... χειροβίζων, για πόσο καιρό αυτό το παίζετε. Ποιο το παίζει, το... Τρική το... μία μεσαθητεγρατεία. Είναι λίγο σαν όλα τα σκυλιά τη νύχτα, κάπω έτσι. Ναι, είναι λίγο σαν να έχει συνορία λίγο αυτό. Δεν μου λε μέχρι πότε θα το παίζει αυτό το, το, το, το κολοτράβο εδώ, μέχρι του χρονού. Μέχρι να αποτυπωθεί στο μυαλό σου, μια και καλή. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σα ταιριάζει αυτά τα νευρωτικά που βάζει. Τι ναι? Είναι, είναι αυτά τα νευρωτικά λέει, που επιλέγει και βάζει. Αυτά που μα αρέσουν. Κάτι <σχεδίδι σχεδίδι> μου ο <Αγάθωνας σχεδί> είναι ο Έλλην Εσκάπε. Δεν το <σχεδί> έχει καταλάβει. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά. Αποστολή. Ναι. Ξέρει ποια είναι η αγαπημένη πίτσα του Χάνιμπορ Λέκτορ. Ποιο ποιο? Η αγαπημένη πίτσα του Χάνιμπορ Λέκτορ. Ποια. Η πίτσα Παπαδοπούλο. <laughs> <laughs> Αν το Έμαθες για τον Περουσκόνη που τον εβάλαν φυλακή μία εισαγγελέα στην Πάτρα. Στην Πάτραλο, στην Ιταλία ρε παιδί μου. Το ίδιο είναι, απέναντι Ναι, έχουνεμορδαθεί αυτοί οι Ιταλοί. Δεν έχουν νόμου για του υπουργού, για του πρωθυπουργού, αυτού που ληστεύουν και του κλείνουν μέσα. Α πάει ο Βενιζέλο να κάνει ένα νόμο περί υπουργών. Ναι, δηλαδή τι έκανε ο άνθρωπο. Πήγε η ρούπε και το τράβηξε δύο Α, είναι ποινικά η στην Ιταλία. για δύο ζέλωση από την άλλη που φτιάχνει και αυτούς τους νόμους Μα είναι αν δεν μπει μια πίπα σε κάθε ομιλία δεν βγαίνει κουβέντα από το στόμα του Θέλω να πω στο Το dress code αυτό που είπε αυτό. Γιατί... Το dress code. Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει με τον παπαγάλο στη Βουλή να φοράει παπαγάλο πάνω στην πλούσα. Αυτό να μου πει, γιατί... Με, με τι φουστίτσε αυτέ τι καλοκαιρινέ. Βγάλω τα κυρία μου να χάει ο κόσμο. Ε, βέβαια, γιατί το, το μυαλό. Τι εννοούσε, άλλο, άλλο μήνυμα πήρε. Το λιγούρι ο πρόεδρο ήθελε να πάρει μάτι. Κοίταξε να δείσαι το μυαλό που έχουν αυτοί. Ό,τι και να βάλει, το μυαλό του φαντάζεται διάφορα, έτσι. Αλλά, Α, επί... αυτό, είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αφού έτσι ε, κι αλλιώ φαντάζεται το μυαλό διάφορα. Τι εννοεί διάφορο φαντάζεται. Τι... Τι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 Ελά, ανθρώπου, δύσκολα. Για ανθρώπου, τι μου έρινε να αντιθεί που μου ήρθε εδώ πέρα με το ξόπλατο. Έχει να μα δώσει τα λεφτά σου έτσι. Ή να... άντε να αντιθεί κάτι. Άντε να αντιθεί πιο προκλητικά. Βγάλε κόλο. ναι, πώ θα γίνει. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελε να δει, α πούμε, αυτά εκεί τη άκρα δεξιά τα ακουδικά <Και> να σκάσουν στη βουλή με ψιλοτάκουνο και ξόπλατο. Αυτά τα κάνει τον καθρέφτη μπροστά, δεν γίνεται έτσι έξω. Ρε. Μα κακό, γι' αυτό έβαλε χέρι ο πρόεδρο. <Και> δεν θα ήθελε να δει το λαφαζάνι με κραγιόν, μουνιούλ παπούτσι και στράπλε σε και να έχει ο λαφαζάνι στο όπλο, ε, στην καλτσοδέτα, πάνω. <laughs> ε, πολύ τζεσικα ράμπι να δεν πειράζει. Πολύ, πολύ βρώμικο μυαλό εδώ, Έχω βρώμικο μυαλό. Και οι δω, άλλοι έχουν δω. βρώμικη ψυχή και βρώμικη υπογραφή. <laughs> Εγώ το μυαλό το δικό μου είναι το πρόβλημα. Ναι. Ο Μημαράκης όλες αυτές οι αλλαγές τις κάνει σαν σεμνός, ας πούμε. Λεδά, ξεμνά, Ότι δω, η σεμνότητα δω, είναι δω, στο δω. ρούχο. Αν είσαι ξέκορο στο μυαλό και στην ψυχή και στην πολιτική σκέψη. Δεν Έλα το λέει. Έβλε. Τα οικονομικά μου έχω πλεόνασμα. Δεν πληρώνω τίποτα, ούτε νίκιο, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Έτσι κάνει και η κυβέρνησή μα. Και μετά λέει: έχει πλεόνασμα. Το βρήκε και για τα δικά σου το προσωπικά. <συμή> λοιπόν, συνέχιζε έτσι. Έγινε δουλειά. Μέχρι το 2014 θα έχει βγει από την κρίση. Ξέρασα να το πω. Έρχεται ανάπτυξη στο σπιτικό σου. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Αν χτυπήσει, άνοιξε. Μόλι τώρα άκουσα κάτι που ήταν για τα λιοντάρια. Ναι. Πήρα <σίλω> να ξεπλύνω την τροπή. Είμαι εγώ λιοντάρη. Και τι, Ότι κάνεις καλό σεξ, να μας δείξεις. <σίλω> Θέλουμε αποδείξει. <σίλω> Αχι' μα το λέω! Πίδα μας λιοντάρι! Πίδα μας λιοντάρι. Λοιπόν, εγώ που λέω... λέω τώρα ότι κάνω καλό σεξ, σωστά! Τι κάνεις! Λέω, λέω ότι κάνω καλό σεξ, ρα. αρέσουν αυτά, αυτά του Λέοντα που είναι έτσι άπλας! Πες Lion King του σεξ! Πες το! Εδώ άλλο λέει ότι είναι πρωθυπουργό, ρε. Τι είναι! Εδώ άλλο λέει ότι είναι Σωστό κι αυτό, να πει ότι καλά! <laughs> πες το. Ναι, καλησπέρα ο αποστολή. Καλησπέρα ναι. Τι κάνετε, απ το Χριστό περνώ. από το Χρήστο Απ' Από Χρήστο, ναι, ναι. Α, καλησπέρα, μου είχε πει ότι θα πάρετε. Ναι, ναι, είχα, μου, εφή, μου είπε ότι για τα donuts ότι έχετε ένα σχολείο. Δεν σα άκουσα λίγο κόπο γραμμή, πείτε μου. Είμαι, ακούτε, είμαι έξω και εγώ γι' αυτό τώρα, δεν ακούγεται. Για τον πέρα, είμαι το Θάνος λίγο μου εγώ κολοκυθάς. Για τα ντόνατ, ναι. ναι. Αυτά τα στρογπράπ, τα Ναι, μπράβο, τι κάνει αυτό, Στολ, καλέσε. Καλά, φιλε. Ωραία. Θε κάτι, θες να σε βοηθήσει σε κάτι, να σε ενημερώσω για κάτι. Εσύ έχει το μαγαζί. Ναι, ναι. Θέλω να ανοίξω και εγώ μαγαζί. Ναι. Ντονατσερίκο, φυσερί θα το λέω. <σχε> Με ντόνατσ μέσα. Ήθελα να μου πει, εγώ θέλω να λανσάρω νέε γεύσει, γιατί έχει εμεί ο τόπο Ντονατσάδικα. Ναι. Δηλαδή κάτι καινούριο, βαριέται και ο κόσμο. Να κάνω τη διαφορά. Θέλω να κάνω μπαμ στην Αθήνα, να γίνω το talk of the town. Θέλω να λανσάρω ντόνατζ τζατζίκι. <Κι> Έχουμε. <Κι> Θέλω να βάλω τρία καινούρια. ντόνατζ τζατζίκι, ντόνατ παστούρμα και ντόνατ ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ένα μεγάλο. <Κι> Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύω. <Κι> Επιτρία πρέπει να το πάρεις επιτρία και είσαι μεγάλο Επιτρία, επιτρία θα συνδέονται με κορδονάκι Σωστός Σαν κομπολόι θα είναι ή σαν εκείνο το σεξτόι ξέρει. με τι μπίλες Ναι, ανάπτυξη, αυτό Το τρως και σώνεσαι Τώρα κατάλαβα ποιες είσαι Τωμα Επίλα είσαι μεγάλος, θα είσαι ωραίος Ναι Δεν είναι η Πώ δεν είναι Πώ δεν είναι, ή είναι Άμα είναι για πέσβο στη Ρόδο Ποιο θαυμό υπάρχει. Στη Ρόδο, μισό λεπτό να δω. Πύρω. Έχω ρέθη μου να πορώ. Σα ενδιαφέρει το ρέθη κοντά είναι. Α Απάπα που έπεσα. Τι κατεμιά ήταν αυτό. Αλλιώ στη Ρόδο έχω το κολοσσό FM φεμ. Ήταν αδεί. Καλό είδε ο κολοσσό FM Ο κολοσσό, αλλά... συντονί Να φοβάσαι το κολοσσό. Καλέ γιατί. Κολοσσό <Ρι> σε <FM>. Δύο λέξει. <Ρι> Η δεύτερη είναι σο. Ρε φύγα μου πει Ναι, ναι. κολο μπορώ να πω. Ε, 89 και 2. 89 Ρώταμε και για την κεφαλονιά τι έχω Ρώταμε για την κεφαλονιά Ο θα για σάμο να Για τη σάμο δεν έχω αλλά ρώτα Α έχω, έχω σάμο Σάμος FM 97 και 3 Ρώταμε για, για την κεφαλονιά Τι λέει χαλόσιμη Πες μου Κεφαλονιά, άκου κεφαλονιά τι έχω Θα στο πάπα από μου Ζιζάνιο FM <χει> Είναι εκεί, παρακαλώ. Παρακαλώ, εμεί είμαστε. Ναι. Όσο η δημοκρατία σα επιτρέπει να μιλάτε έτσι. Για λίγο ακόμα. Ναι. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Όσο η δημοκρατία σα επιτρέπει να μιλάτε έτσι. Για λίγο ακόμα. Δεν πρόκειται να φτάσουμε ούτε στην κορφή τη κουκουβάουνε. Για Αυτά εκεί είστε. Πλέπετε. Για τις κουκουβάουνε, είστε και τι τζιτζιφιέ. Βλαχάρα χουντουσαμαριτιά. Το μεγαλύτερο κακό του ανθρώπου είναι φίλε, η συνήθεια. Και αυτό το έχουν καταλάβει πολιτική. οι πολιτικοί. Η συνήθεια, φίλε. Ζούσα τρία χρόνια στον Καναδά. Όταν πρωτεΐνω. Προτείχθηκε... στον καναπέ. Τη μάνα σου, επειδή δεν είχε τα πληρώσει νίκη. Έμοιαζε. καναπές, Καναδά. Τι? Τι είναι, μια κρίση δρόμο. Ένα σαμάρα κάτι. Και ο Καναπέρε, τρία χρόνια σου λέω στον Καναδά. Μόλι γύρισε εδώ πέρα, έπαθε ένα πολιτισμικό σοκ. Είδα τη φτώχεια, είδα πώ ζει κόσμο. Ξέρω τα Τα πάντα, φίλε, συνηθίζονται. Ακόμα και η πίνα και ο μαύρο που την έχει να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 Άντε πάλι, τι θες? Η μισθωτή εργασία δημιουργεί μόνο το κεφάλαιο. Δηλαδή εκείνη τη μορφή διοκτησία που εκμεταλλεύεται ακριβώ τη μισθωτή εργασία. Άντε πάλι. Ναι, όχι. Ένα σου πω, πέραν τη πλαγατσό, έχει διαβάσει το μανιφέσαιο του κομμού. να διαβάσω, παιδί μου, το Μάρξ. Δηλαδή. Το Μάρξ δεν χρειάστηκε να το διαβάσω. Το Μάρξ μου τον έλεγε η μάνα μου για να νούρισμα στην κούνια. <laughs> Καλά. Με κοίμισε, με ξύπα και με μάρξ.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 Με στο θήμιο Τεσάρι μα έδωσε η Ιρλανδία στην Eurovision. Να θυμόμαστε που ο Σαμαρά Καστικοί κολοτρίβεται με το γελίο των Ιρλανδών. Το Γκένι από το South Park. Ναι, δεν μου λένε σε αποστολή. Ο Σαμαράς είχε δάσκαλο τον Πολύδορα. Τον έχει μάθει πάρα πολλά ρε πήματα. Δηλαδή τι του μάθαινε αυτά. Δεν τον έχει κάνει όμως σαν κι εκείνον. Δηλαδή είναι σε καλό δρόμο αλλά δεν έχει φτάσει επίπεδο βήρωνα. Αρχαία τραγωδία τον μάθαινε για αρχαία προδοσία. Αυτό ήθελα να πω μου. Σύγχρονη προδοσία του Σαμαρά είναι σύγχρονη προδοσία. Δεν έχει αρχαία. Ρε λέει ναι άνθρωποι. Τα έχεις με τον καημένο τον κουβέλη Ο άνθρωπος είναι χαζός Τέρνα να μας πεις δηλαδή ότι ο κουβέλης Συνεργάζεται και κάνει αυτά που λέγατε. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Κουβέλης είναι καλό παιδί, ρε. ρε Αποστολή. Παιδί δεν τον λες Καλό τον λε. Καλό γιαθύο να σου φέρει καμιά λαμπάδα το Πάσχα, γενονό. Για σκέψε όμω κάτι, ρε Αποστολή. Τέτοια πράγματα. Καλό για καμιά επίσκεψη, καλό. Πράγμα, μπ. να πα μια τουρνέ σε ένα καπί και να του φίξει το χέρι περνώντα, πηγαίνοντα για τη γιαγιά σου. Αποστολή, το λαιμό να του φίξει. Για σκέψου κάτι την Αποστολή. Όλη αυτή η γενιά. Περάσανε τύφο. Περάσανε πανούκλα. Ρε αυτό και ο Και δεν καταλάβανε χριστό. Αυτό έχει σημασία. δεν έχει περάσει. Σημασία έχει τι καταλάβανε από γεροντάματα τα βγάλανε. Και εγώ 64 την του. κόψανε τώρα, Πανούκλα να μα είπαγε 3.000 κόσμοι Δεν θα Αποστολή. Πανούκλα να μα Μας τα λέγανε οι γονεί μα. Εμεί όσο 64 να πάρουμε σύνταξη και το σαν τα κουτάβια γάτων γα... την τους. Και αυτοί ακόμα και ζητάνε αυτό το τούνελ. Ποιο τούνελ. Ακόμα και το μωρό τα βλέπει τούνελ. Επιδέχεται να μην Κανένα τούνελ. Πρέπει να ζητώνουν οι νέοι γα... την του. Εμεί 64-65 πάνω. Θα Δεν είναι δυνατόν